Υπάρχει περίπτωση σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρξει αστυνομική βία. Στη δημοκρατία δεν υπάρχει χώρος για την καταπάτηση των δικαιωμάτων. έλεγχε η μανούλα αν είχαν πάρει τη ζακετούλα τους και ήταν σαν ζεστά. Η δικιά σας αίσθηση είναι ότι η αστυνομία τα έκανε όλα καλά ή εκεί στην υπόθεση με αυτή την οικογένεια, την οικογένεια του κυρίου Νιδαρέ η αστυνομία έκανε Κάτι που δεν είναι σωστό, έκανε κάτι, έκανε κάτι λάθος. Ε, η δική μου η... Η εικόνα, η αίσθηση, είναι πρώτον ότι απευθύνθηκε μία κατηγορία εναντίον της αστυνομίας, η οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρή, ότι πήγε η αστυνομία χωρίς εισαγγελική παρουσία και παραβίασε το άσυλο ναι. μιας κατοικία, μιας οικογένειας. Αυτό ήταν ένα ψέμα μεγάλο, αυτό ήταν ένα ψέμα μεγάλο. και αποδείχθηκε μέσα σε λίγες ώρες ότι ήταν μεγάλο ψέμα. Ένα από του μεγαλύτερου απαταιώνε τη πολιτική ζωή ο Μιχάρη Χριστοχωί. Ήδη αυτογό πολλών εγκλημάτων τη αστυνομία στην περίοδο τη Υπουργία του, μια αστυνομία που ξεσάλωσε τότε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα, αλλά τότε ήταν στο ΠΙΚ. ήταν και η αρχή τη κυβερνήσε των αρίστων. Ξεσάλωσε λυσμένοι πάνω σε φοιτητέ, εργάτε, διαδηλωτέ, ακόμη και σε παιδιά, μέσα σε κινηματογράφου, ακόμη και σε παιδιά που μαζεύονταν στι πλατείε στο βράδυ τη. του κορονοϊού και της πανδημίας, των απαγορεύσεων. Υπουργό ο ίδιος, πολιτικής προστασίας όπως τον λέγαμε, που βισοδόμησε κατά των νόμων και του συντάγματος, αυτού του διάτρητου αστικού συντάγματος, υπουργό και στην περίπτωση Ινδαρέ. Ε, όπως γνωρίζετε, θα έχετε ακούσει, το μαθαίνετε και τώρα, όσοι δεν παρακολουθείτε πολύ έτσι αναλυτικά, ε, τελείωσε η υπόθεση Ινδαρέ με δικαστική απόφαση πια, Η εισαγγελέα λοιπόν χτε είπε οι τρει κατηγορούμενοι, ο πατέρα Ινδαρέ και οι δύο Γη, που του είχαν βάλει στην ταράτσα, του είχαν αλισοδέσει, του είχαν χτυπήσει, ο Ινδαρέ ο σκηνοθέτη, ο πατέρα είχε βγει με κολάρο, είχαν σπάσει τα γυαλιά του, η μάνα έντρομη να βλέπει τι γίνεται, όλα αυτά είχαν γίνει χωρί ένταλμα εισαγγελέα, είχαν μπουκάρει στο σπίτι του. Οι τρει κατηγορούμενοι λοιπόν, λέει εισαγγελέα, με απόλυτη βεβαιότητα δεν τέλεσαν αυτέ τι πράξει που η αστυνομία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη είχε πει. Έγιναν θύματα μια τυφλή, ομή και αυθαίρετη αστυνομική βία, τα λόγια του εισαγγελέα, και χρησιμοποιήθηκαν από τι αστυνομικέ δυνάμει για να καλύψουν την παταγόδια αποτυχία τη επιχείρηση. Έγιναν τα εξηλαστήρια θύματα. Προτείνω να απαλλαγούν, λέει η εισαγγελέα, όχι λόγω αμφιβολιών, αλλά γιατί δεν τέλεσαν τι πράξει για τι απο... οποίε κατηγορούνται. Είπε χτε ο εισαγγελέα τη Έδρα. Τα είπε όλα αυτά. Και θα μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι πιο, από τα πιο παράλογα ελληνοφρενικά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Μια οικογένεια να μπουκάρει στο σπίτι τη αστυνομία, όπω μπουκάρε να κατηγορείται από κυβερνητικά στελέχη, τον ένα πίσω από τον άλλο, από δημοσιογράφου, από συνδικαλιστέ, αστυνομικού, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, και να αποδεικνύεται στο τέλο ότι είναι ένοχοι. Δεν τήρησαν καμία αρχή του δικαίου, δεν τήρησαν καμία αρχή τη λογική, ότι εφόσον ερευνάται. Πίστεψαν τυφλά την αστυνομία που ξέρουμε ότι σε αυτόν τον τόπο η αστυνομία εδώ και δεκαετίες στείνει υποθέσει και στείνει στον τείχο ανθρώπους. Ο Πρωθυπουργό λοιπόν λίγους μήνες μετά το περιστατικό. Εξ όσων γνωρίζω, η υπόθεση Ινδάρε δεν έχει τελεσυνδικήσει ακόμα. Επικαλείστε μια υπόθεση στην οποία πράγματι σχηματίστηκαν κάποιε άσχημε εντυπώσει. Όταν έφτασε όμω το δικαστήριο, διαπιστώθηκε ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Άλλη μια προσπάθεια να σταθείτε στην εικόνα τη στιγμή, χωρί να δείτε την ουσία τη υπόθεση. Αυτά έλεγε ο πρωθυπουργό τη χώρα. θα έχετε πάντα στο νου σας τα λόγια τη Εισαγγελέα και την, βεβαίω την αθωτική, εντελώς αθωτική, τελεσίδικη απόφαση που βγήκε από το δικαστήριο στο ρεπορτάζ του όπεν εκείνες τις μέρες είχαμε και κάποια ηχητικά, ναι δεν ακούγονται πολύ καλά για ραδιόφωνο αλλά οι κραυγές, οι φωνές του Ινδαρέ, της συζύγου του πάνω στην Ταράτσα όταν έχουν γίνει θέαμα, είναι από κάτω οι κάμερες, όλη η γειτονιά και του θεωρεί εγκληματίε. όλη την οικογένεια, γιατί μπουκάρε μέσα η αστυνομία και το πρώτο που σκέφτεται κάποιος για να μπουκάρει η αστυνομία μέσα πρόκειται περί του κοινού ποινικού, όλη η οικογένεια μέσα. Το ρεπορτάζ του Open τότε είχε φιλοξενήσει, είχε παρουσιάσει αυτά τα αιχητικά. Το Open φέρνει στο φως ηχητικό ντοκουμέντο όπου ο ένας από τους τηληφθέντες και γνωστός κοινοθέτης ξεσπάσε βάρος των αστυνομικών. Ο σκηνοθέτης με τις χειροπέδες στα χέρια αναφέρει πως έχει δεχτεί χτυπήματα από τους αστυνομικούς. Ακούγεται να φωνάζει τη στιγμή της αστυνομικής εφόδου, ενώ εσύ ζυγός του ουρλιάζει. Ήταν από τις πρώτες πράξεις της αστυνομίας και της κυβέρνησης Μητσοτάκης, ένα πολύ ευαίσθητο και καθοριστικό και καταλυτικό τομέα. Αυτών της δημόσια τάξη έπρεπε να δοθεί ένα μήνυμα προς όλους, Και αυτός ο τρόπος, επιλέχθηκε αυτό ο τρόπο για να δοθεί. Ο τότε εκπρόσωπο τη αστυνομία, ο κύριος Χρονόπουλο, μα έλεγε Σχετικά με την πρωινή επιχείρηση τη ελληνική αστυνομία στην κατάληψη τη οδού Ματρόζου mm. όλα έγιναν νόμιμα με την παρουσία εισαγγελικών λειτουργών. Οι αστυνομικοί κατά την είσοδό του δέχτηκαν επίθεση, καταρχά από ένα άτομο και στη συνέχεια από ένα δεύτερο, με πέτρε, τούβλα, μεταλλικά αντικείμενα, χρώματα και πυροζοστήρε. Μετά την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων, τα άτομα προσπάθησαν να διαφύγουν σε γειτονικό κτίριο, όπου όπως αποδείχτηκε ήταν το πατρικό του σπίτι. Εκεί εμφανίστηκε ένα τρίτο άτομο, το οποίο αποπειράθηκε να πάρει το όπλο άνδρας της αστυνομικής δύναμης. Τα τρία άτομα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν στην ταράτσα. Αυτός ο τύπος τότε έλεγε ψέματα. Χοντρά ψέματα, δημόσια ψέματα. Και είχε φτιάξει και story. Αυτό και η αστυνομία. Όπω ψέματα έλεγε και ο Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχει πει στην πορεία για, για άλλα πάρα πολλά. Όπω ψέματα έλεγε και ο Χρυσοκοίδη. Όπω είχε πει σε πάρα πάρα πολλέ περιπτώσει. Και προκύπτει ένα ωραίο ερώτημα, μάλλον δύο-τρία ερωτήματα. Τι είναι αλητία, τι είναι συμμορία και ποια τελικά είναι η εγκληματική οργάνωση σε αυτόν τον τόπο. Ο κ. Χρονόπουλο είχε κάνει και έλεγχο DNA. Θα βγουν και τα αποτελέσματα τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Δηλαδή, αν υπάρχει DNA σε αντικείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στο υποκατάληψη κτίριο, τα οποία ταιριάζουν με το DNA των δύο συλληφθέντων φοιτητών. Αυτό προφανώ υπενήσεστε. Έτσι ακριβώ. Και DNA. Τίποτα δεν έχει αποκαλυφθεί από όλα αυτά. Η εισαγγελέα έφρυξε, του αθώωσε, ούτε καν με αμφιβολίε. Δεν μπήκε στο αρχείο υπόθεση, όπω γίνεται με του. Γνωστούς πολιτικούς που κάθε μέρα κάνουν πάρα πολύ ε, θόρυβο με την παρουσία τους και μόνο χωρίς να υπάρχει ουσία. Καθαρά αθώοι. Η σύζυγος ε, Ινδαρέ εκείνες τις μέρες περιέγραφε. Ήταν τα ΜΑΤ, του είπαν να περάσουν μέσα από το σπίτι για να μπουν Έχει, στο κλανό. Είπε έχετε χαρτί του αγγελία, όχι μικρό. δεν έχουμε. Εντάξει, αν φέρετε χαρτί του αγγελία, να σας αφήσω να περάσετε. Εντάξει, εντάξει. έκλεισε η πόρτα. Έμασταν στα παράθυρα και κοιτάζαμε τι γινόταν. κι εμεί και τα παιδιά μα. Και κάποια στιγμή ακούσαμε βήματα στην ταράτσα και ανέβηκαν τα παιδιά μου και ο άντρα μου στην ταράτσα να δουν τι γίνεται. Στη δική μα ταράτσα. Ήτανε λοιπόν τα μάτια στην ταράτσα μα και του ρωτήσανε μα πώ ήρθατε στη δική μα την ταράτσα, Έχετε χαρτί γελέα. Και σε απάντηση του πλακώσανε κάτω, του βάλανε κάτω και του τρει του δέσανε τα χέρια και του πλακώσανε στο ξύλο. Εγώ ανέβηκα να δω τι γίνεται. Και με απειλήσαν, μου πάνε Φύγε, κλείσουμε μέσα για θα σε πετάξουμε από τη σκάλα. Είναι μια μεταλλική σκάλα που ανεβαίνει στην ταράτσα μα. Εσείς... Και στη συνέχεια, αφού εγώ δεν ήθελα να κάνω, γιατί άκουγα από πάνω φωνέ και είδα, είδα άνθρωπο τον Μάρτ να έχει πατήσει το κεφάλι του γιού μου με το αγώνα του στο πάτωμα. Ε... Ταράτσα. Μα δεν γίνονται αυτά στη δημοκρατία. Στην αστική δημοκρατία και στη δημοκρατία, όπω είπε και ο πρωθυπουργό τη χώρα, ακούσαμε το ηχητικό, δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει αστυνομική βία. Ε, όχι μόνο αυτά συνέβησαν εκεί, όχι μόνο αυτά έλεγαν οι αστυνομικοί, βγήκαν και πολιτικοί στα παράθυρα που κάθε μέρα βγαίνουν και κάνουν φασαρία, όπω είπαμε, με την κενότητά τους, την περιφέρουν από εδώ και από εκεί και διάβαζαν και διάφορα tweet και έκαναν και λίγο πλάκα με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κύριε Υπουργέ, την ίδια, ίδια στιγμή με έχει δημιουργηθεί και ένα θέμα με τη συγκεκριμένη οικογένεια που με, Μάλλη, ε, ε, το σπίτι της είναι δίπλα α, από το κτίριο το οποίο ήταν υποκατάληψη. Εδώ έχουμε κάποιε κατα... καταθέσεις, καταθέσει. Ήθελα να οπωσδήποτε. Τα ακούσατε και στη Βουλή που τα λέγανε. Θα σα διαβάσω ένα tweet, γι' αυτό κοιτάω το κινητό μου που, δια... ναι, που έκανα το tweet χθε το βράδυ, που μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Δεν ξέρω πώ έχει κάνει, δεν είναι ασάμουσα με λογαριασμό, αλλά έχει πολλή πλάκα. Αυτό που στην Ελλάδα μένουν τα παιδιά σε κατάληψη κολλητά από το σπίτι του και βγαίνει η μάνα στα κανάλια να καθαρίσει απ' του είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Τουλάχιστον έλεγε η μανούλα αν είχαν πάρει τη ζακετούλα του και ήταν στα ζεστά. Οιρωνίε που η αστυνομία μπήκε μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, και βεβαίω η ελληνική αστυνομία δεν έχει κάνει μόνο αυτό. Αν ήταν μόνο αυτό τα τελευταία χρόνια και επί δεκαετίε τώρα, θα λέγαμε: Οκ, okay, συνέβη και ένα λάθο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, και ειδικά επί και τώρα δεν έχει σταματήσει, και προχθέ μάλιστα και γενικότερα. Συμβαίνουν διάφορε καταστρατηγήσει του συντάγματο, και υποτίθεται ότι όλοι αυτοί οι εκλεγμένοι, κάθε δεύτερη τη είναι ο νόμο, η τάξη. Ε, γι' αυτό είναι και συντηρητικοί, γι' αυτό ανήκουν και σε ένα δεξιό κόμμα, γιατί πιστεύουν στη διατήρηση των νόμων, στην τήρηση των νόμων, ε, ορκίζονται στο Σύνταγμα, σταυρού και όλα τα υπόλοιπα. Για τέτοια θέματα όμω κάνουν χαβαλέ και έχουν καταδικάσει από πριν, από τα παράθυρα, μια οικογένεια χωρί να έχουν κανένα απολύτω στοιχείο παρά μόνο αυτά που έφτιαξε ο Ξεχοήτη και οι του στα υπόγεια. Στα ύποπτα υπόγεια που έχουν χαντακωθεί άνθρωποι, έχουν φυλακιστεί άνθρωποι με τι τιμένε επί σειρά, ετών, δεκαετιών υποθέσει. Ε, ο Άδωνις Γιοργιάδης ένα ήταν αυτό που είπε που διάβαζε ειρωνικά το tweet που είχε δει και μετά με βεβαιότητα μας είπε ότι η οικογένεια στήριξε την κατάληψη στο διπλανό οίκημα Πήρα την αφήγηση της οικογένειας που είπε ότι μας χτύπησε η αστυνομία την πόρτα μας ζήτησε να περάσει από το διαμέρισμά μας δίπλα για να μπει στην κατάληψη και τους είπαμε όχι αυτό δεν είπε η οικογένεια και ρωτώ εγώ Έχεις δίπλα σου μία κατάληψη. Γιατί κύρια μου είπες όχι στην αστυνομία να πάει ένα εικενό στην κατάληψη. Άρα προφανώς από την αφήγηση της οικογένειας αποδεικνύεται ότι η οικογένεια υποστήριζε την κατάληψη. Λογική. <Το> Πολύ ωραία λογική διαχειρίζονται τις στίχες μας όλοι αυτοί με αυτή τη λογική, με αυτό το ύφος και με αυτή την παρουσία. Τα τελευταία 3-3,5 χρόνια η Ντόρα Μπακογιάννη, πιο συναισθηματική, προσέγγισε από μια άλλη οπτική τότε το όλο θέμα. Υπάρχουν, θα υπάρξουν και κάποιες παραφωνίες. Mm -hmm. Αλλά αυτές οι κάποιες παραφωνίες δεν μπορούν να στιγματίσουν ένα ολόκληρο σώμα που αυτοί οι άνθρωποι συγχωθήκαν στι 4 το πρωί για να δώσουν πίσω την ιδιοκτησία σε κάποιους ανθρώπους όπως λέει το Σύνταγμα. Για του ματαζήδε, λέει, που ξύπνησαν 4 το πρωί. Αυτό τι έμεινε τη Τώρα Μπακογιάνη και την μπουκαρναν χωρί τη γιατί ο αγγελία πήγε μετά. Είχαν μπουκάρη μέσα στην ταράτσα, είχαν χτυπήσει τι πόρτε, είχαν πατήσει τα κεφάλια κάτω των παιδιών και του Ινδαρέ, του δημιούργησαν και τραύματα και, και μόνο να το ζήσω όλο αυτό είναι ένα τραύμα πω μάλλον και σωματικά τραύματα στο νοσοκομείο πήγαν μετά. Και η Τόρα Μακογιάι έμεινε στο ότι ξύπνησαν πρωί μα για να κάνουν αυτή τη βρομο Από τι πολλέ βρωμοδουλειέ που κάνουν πάντα στο κράτο των αρίστων που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και έρχονται και οι συνδικαλιστέ αστυνομικοί, αυτοί που έχουν μόνιμο στασίδι για όλε τι περιπτώσει και για κάθε θέμα, όχι μόνο αστυνομικό, για οποιοδήποτε θέμα, πανδημία, οτιδήποτε συμβαίνει, έχουμε μονίμω του αστυνομικού. Ο κύριο Καλιακμάνη είχε βγάλει το πόρισμα, συνδικαλιστή αστυνομικό, για τα ένοχα παιδιά. Και δεν λέμε ένα να αρχίσουμε από τα αντικείμενα. Ποιο πέταξε τα αντικείμενα αυτά, εφόσον. Ε, αποδείχθηκε ότι στο σπίτι, όταν είχαν φτάσει οι αστυνομικοί, στο υποκατάληψη σπίτι, δεν υπήρχαν άλλοι από του δύο γιου τη οικογένεια. Σεβόμαστε τον πατέρα και τη μάνα που βλέπει ότι συλλαμβάνονται τα παιδιά του. Αλλά όταν αυτά τα παιδιά έχουν παρανομήσει, πώ πρέπει να λειτουργήσει η αστυνομία. Και όταν αυτό ο πατέρα. έχει ότι τα παιδιά ήταν μέσα στην κατάληψη. Και δεν έχει αποδεχθεί αφού φαίνεται από τα περιστατικά, γιατί το λένε και οι Η απόδειξη ότι τα παιδιά ήταν εμπλεκόμενα είναι η ανακοίνωση τη αστυνομία, την οποία ανακοίνωσε και ο Ξεχοίδη μαζί με του υπόλοιπου εκεί επιτέλει. Αποφάσισαν πριν ότι αφού μπήκαμε όπω μπήκαμε, οι Ούγγανοί μα μπήκαν εκεί, θα φτιάξουμε το story. Φτιάξαν το story και από εκεί και πέρα διαδίδεται με αστραπία ταχύτητα όχι μόνο στου συνδικαλιστέ, που εν πάση περιπτώσει είναι και η δουλειά του αυτή, αλλά και στους δημοσιογράφου που υποτίθεται η δουλειά του να ελέγχουν αν αυτή η ανακοίνωση τη αστυνομία. Είναι σωστή. Και αν δεν ελέγχουνε για αυτοπροστασία και αυτοσεβασμό, τι πιάνω τώρα κι εγώ, να, να κάπως να την αμφισβητήσουν ή να μην την καταπιούν αμάσιτη την ανακοίνωση της αστυνομίας. Και όλοι οι μεγαλοσχήμονες που ερχόντουσαν εδώ, θυμάμαι, είχα μαλώσει τότε και με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας που ήταν εβέβαιος και ε, Και τους ε, α, συνδικαλιστές της αστυνομία, που ήταν εβέβαιοι ότι η οι οικογένεια Ινδαρέ ήταν εμπνευμένη. Δεν έχει θέμα. Σα προστατεύω. Ε... Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο έλεγχο. Κάποια... Ακούστε που σα λέω: Δεν έχει τελειώσει Έχετε ο έλεγχο. Έχετε κάποια πληροφόρηση. Έχω πληροφόρηση. Λοιπόν. Ναι, δεν έχει τελειώσει ο έλεγχο. Ο Δημήτρη Οκονόμου είναι ο Κώστα Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ που του έλεγε αυτά και ο Δημήτρη Οκονόμου προσπαθεί να προστατεύσει και ήξερε. Γιατί ήξερε, είχε πληροφόρηση. Μιλούσε με τον Υπουργό. Είχε πληροφόρηση για τι πηγέ του και ήξερε ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα και κάτι έχει παιχτεί εκεί και πάντω σωστά τα έκανε η αστυνομία. Αυτό είναι ο κοινό παρονομαστή και συνέχισε. Τάι, χάλασαν και οι καταλήψει, yeah. Κάνει ο άλλο κατάληψη αγκαλιά με τη μάνα του. <laughs> δηλαδή, Έλεω. Εντάξει, μάνα δεν υπάρχει. Έτσι. Τι αγκαλιά με τη μάνα του. Μα δεν είναι δυνατό, ρε Μαρία, τώρα <laughs> Καταληψείς με τη μανούλα. Και πολύ ωραία μου το λέει εδώ ο φίλο Ακουρατή. Λέει: Όντω δεν υπάρχει λέει, αστυνομική βία και αφήστε τα παλαιοκομμουνιστικά που ξέρετε. Μήπω είδατε αστυνομική βία κατά τη συλλήψει των μελών τη Χρυσή Αυγή. Χτυπήθηκε μήπω Ρουπακιά που δολοφόνησε μαχαίρο στο Φίσα. Άρα, μην μιλάτε για αστυνομική βία. Ωραία ηρωνία. Μπράβο, πολύ σωστά το, το λέει. Προφανώ είναι επιλεκτική η αστυνομική βία. Στοχεύει κατά πολύ συγκεκριμένων κατηγοριών. Αλλά εδώ κρίνουμε τον τρόπο, το κανιβαλιστικό αμόκ που είχαν πάθει όλοι αυτοί και ακόμα συνεχίζεται για να επιβεβαιώσουν πρώτον τα υπαρξιακά του, να τσιμπήσουν ψήφου από κυλπαντελίδε ακροδεξιού αχάπατα που πιστεύουν σε όλα αυτά. Και τώρα ήρθε η δικαιοσύνη. Αυτή η δικαιοσύνη. Που την κρίνουμε συνεχώ, να πει ότι έλεω τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Αφήστε του ανθρώπου, αρκετά του ταλαιπωρήσαμε. Και κανένα συγγνώμη. Ούτε από Χρυσοχοίδη, ούτε από Μιτσοτάκη, ούτε από τον Άδωνη, τον Οικονόμου, τον Καλιακμάνι. Όλου αυτού, όλα αυτά που βγαίνανε τότε και λέγανε με φοβερή ευκολία. Σήμερα το πρωί βγήκε ο σκηνοθέτη, ο Δημήτρη Ινδάρε. Ήμασταν τρία χρόνια σε μια μεγάλη αγωνία με πάρα πολλά προβλήματα πρακτικά, κοινωνικά. Ε, στο έλεος κάθε ε, το πω, πικραμένου είτε πολιτικού α, είτε δημοσιολογούντα είτε ανώνυμων τρολ που γράφανε για μας, για τα παιδιά μου και για μένα και για τη γυναίκα μου απίστευτες βρωμιές θα σας θυμίσω ότι εκείνες τις μέρες είναι τραυματικό γι' αυτό το λέω κορυφαίοι παράγοντε της πολιτική ζωής είπαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα σε πανελήρια μετάδοση και επώνυμα ε, πράγματα που αποδεικνύονται πλέον ε, ε, ανυπόστατα Ε, φαινόταν ότι ήταν το, πω, το μένος μιας παραταξιακή υστερίας από την πρώτη στιγμή σε όποιον είχε ε, μια πω, στοιχειώδη αντίληψη και λογική ότι αυτό το πράγμα από την πρώτη στιγμή είχε τα χαρακτηριστικά της σύγκρουση ενός πολίτη με μια πλευρά του κράτους που λειτουργούσε πέραν ε, ε, κάθε ορίου εντελώς παράλογα Και έξω από το πλαίσιο το πρόβλημα για την σκοτεινή πλευρά του κράτους έχει να κάνει με τη συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι μια ιστορία μόνο αυθερεσίας αστυνομικής, είναι μια ιστορία που στη συνέχεια πολλοί θεσμοί ε, ε, κινητοποιούνται και ευστήνουν μια ασκευωρία που για έναν ε, ε, πολίτη είναι ένα πράγμα απόλυτα αφιαλτικό. Δηλαδή όταν... βγαίνουν μέσα από, την, από τις ίδιε τις υπηρεσίες και πριν διερευνηθούν τα πραγματικά περιστατικά και κατονομάζουν τους ανθρώπους ε, αρχίζουν να φτιάχνουν ένα σενάριο το οποίο από την πρώτη στιγμή έχει αντιφάσεις, έχει ανακολουθίες αλλά δεν διστάζουν να, να βάζουν και άλλο, να προσθέτουν κι άλλη λάσπη οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. έχει επίπτωση κάποιο για όλο αυτό, όλο αυτό που συνέβη σε μια οικογένεια. Υπάρχουν άπειρε περιπτώσει τέτοιε. Αλλά για το συγκεκριμένο, αφού αυτό μα απασχολεί από χθε, θα έχει επίπτωση κάποιο. Θα, θα θέσει υποψηφιότητα ο Χουσοχοίδη, θα είναι βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Κανονικά θα τον καλούν τα κανάλια. Δεν θα υπάρχει στη θεματολογία αυτό το θέμα. Ο αρχηγό τότε τη αστυνομία, ο πρωθυπουργό τη χώρα, και γι' αυτό, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Εδώ για τα άλλα. Θα απαντήσει γι' αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνουν κάτι εσχρό, φρικαλαίο, ακόμη και αυτό το αυτονόητο. Να με στο σπίτι σου να σε ήρεμο ή ήσυχο, να μην μπαίνουν όπω μπαίνανε στη Χούντα, γιατί του ενοχλούν και οι παραλυσμοί με τη Χούντα. Να μην μπαίνουν όπω μπαίνανε στη Χούντα, γιατί υπάρχει ο με το περίφημο ένταλμα να ανοίξει κτλ. Ούτε αυτό, τίποτα από αυτά. Και κανεί δεν αισθάνθηκε την ανάγκη χτε και σήμερα, παρά μόνο ένα αρθρογράφο στα νέα, ο Κανέλης, που είχε γράψει τότε και σήμερα ζητάει συγγνώμη, ναι, ok. Από εκεί και πέρα, από όλου αυτού που δέδωσαν έδωσαν την εντολή και αίσθησαν μετά, γιατί δεν είναι ότι μπουκάρι, αυτό είναι ένα. Το στήσιμο μετά τη υπόθεση, με τα DNA, με όλα αυτά που λέγανε ότι τα παιδιά τα βρήκανε και τα υπονοούμενο, ότι είναι μια οικογένεια αλητών, αναρχικών, εγκληματιών. Όλο αυτό το στήσιμο πώ θα πάει, Έγινε και τελειώσαμε, και είναι πρωθυπουργό κάποιο το Μαξίμου και είναι πρωθυπουργό τη ελληνική δημοκρατία. Ποια ελληνική και ποια δημοκρατία.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 Στη δημοκρατία δεν υπάρχει χώρο για την καταπάτηση των δικαιωμάτων. σήμερα. Δημοστογράφος σήμερα. Δημοστογράφος σήμερα. Δημοστογράφος σήμερα. Δεν υπάρχει χώρο για την καταπάτηση των δικαιωμάτων. Βοήθεια, ρε Μα με μου! Δεν είναι Στη δημοκρατία δεν υπάρχει χώρος για την καταπάτηση των δικαιωμάτων. να Σας παρακαλώ. Σας το Στη δημοκρατία δεν υπάρχει χώρο για την καταπάτηση των δικαιωμάτων. Το λεβό, Αυτό μας διαχωρίζει τελικά Από τα αυταρχικά καθεστώτα α, α, πονάω, πονάω, Νέα Σμύρνια, Απιθήτα, Εξάρχεια Εργατικές κινητοποιήσεις Στα νησιά τότε που είχαν κάνει απόβαση Στα ΜΑΤ στην αρχή Ένα σύστημα που σαπίζει, μια κυβέρνηση που σαπίζει Και το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να αρπάζει, να μοιράζει στου δικού τη πάντα, να κλέβει ζωέ και δικαιώματα, να χτυπάει τον κόσμο, να στείλει σκευωρίε, να κινείται στο βούρκο των παρακολουθήσεων και άλλων ύποπτων δουλειών. Παρακμή, αυτό ζούμε χρόνια τώρα, τουλάχιστον τα τελευταία τρία, χωρί ποτέ να έχουμε δει την ακμή. Δεν το περιμέναμε κιόλα. Είπαμε για παρακμή, την ακούσαμε όλα τα προηγούμενα ηχητικά, τώρα είναι η ακμή. Γιατί αν σήμερα, το 1990, έφευγε από τη ζωή ο κομμουνιστή Γιάννη Ρίτσο. Αυτά τα δέντρα. Δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτέ οι πέτρε δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά στο στον ήλιο. Αυτέ οι καρδιέ δεν βολεύονται παρά στο δίκιο. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο No Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του Σφίγγει τα δόντια Δεν υπάρχει νερό Μονάχα φως Εδώ η Ελλοφρένεια, όπω κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή. 2.11 10.80 8.80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Γρήγορα, γρήγορα διαφημίσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Εδώ είναι η Ελλοφρένεια, λίγο διαφορετική σήμερα, αλλά δεν γινόταν αλλιώ με όλο αυτό που έγινε χτε και γενικώ η υπόθεση Ινδάρε βράζει εδώ και χρόνια και περιμέναμε όλη μια. να τελειώσει κάπως και μια δικαίωση και ήρθε με τον καλύτερο τρόπο με τα λόγια της Αγγελέος, πραγματικά τιμά και το δικαστικό σώμα τιμά τη λογική, τιμά τον άνθρωπο όπως το ρίχνει, αδειάζει όλους αυτούς που καμώνονται που στηρούν την ομιμότητα που δεν την έχουν τηρήσει ποτέ και σε σοβαρότερα θέματα τρέχουν αυτή την εποχή και ε, μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι το μαύρο τους είναι άσπρο Λάος τώρα, τον έχουμε αφήσει λίγο πίσω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 Καλημέρα, αποστολή. Καλημέρα, ρε. Δημοτικού. Ακούγα σήμερα την εκπομπή. Ό,τι για τι υποκλοπέ και αυτά, ξέρω εγώ, λοιπόν, ότι δεν ήταν Ναι, ναι, πρόσεξε τώρα τι σκέφτηκα. Ο άνθρωπο αυτό που ήταν στην ΑΕΗ είναι πολύ μορφωμένο και πολύ εξή, να υποθέσω. Ήθελα να του πω ότι είναι δυνατόν, να μιλάει ο κύριο αυτό που παρακολουθεί το. Παρακολουθεί αυτό... το αυτό... ακούω Όταν το Δεν έχουν τα δικά του. Είναι τόσο κόπανοι αυτοί εκεί στην ΑΕΗ που βάλανε να μαγνητοφωνούν το τηλέφωνο που έχει το όνομα του. Είναι λίγο ρατσιστικό το σχολείο σα. Όχι, ωραία. Είναι αλλοδαπών. Α, βεβαίω. Τώρα μιλώσεις. το δέχομαι. Ναι, όμως, τα πακιστανικά τώρα γνω, φωτογραφίζει είναι, ένα λαό και τώρα. Και για ποιο λόγο. Και το άλλο είναι ότι αν είναι η παρακολούθηση για λόγου ασφαλείας, τότε θα πρέπει να παρακολουθούν τον Λοπέρδο, τον Άδωνη και όλου του άλλου που έχουν υποψία. Υπάρχει μια υποψία αμιληταία για κάποια αριθμοδοσία ή τέλο πάντων καχόν διαχείριση στην ελληνική επικράση. Υπότε δεν ξέρω αν καταλάβατε τελείω Δεν καταλάβαμε κάπου σε χάσαμε Αρχίσαμε Ναύτε, να βλέπουμε κάνω. τηλεόραση Τέλος πάντων, χάρηκα αυτό, ναι, Δεν παρακολουθούσε το λόγο πέραγω επί... Ένα ίνοπά... Έλα να τέλειω ναι Έλαβο στολί Ναύτη, ναύτη, ναύτη Βγήκε στη στεριά για περιπολία Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία Μάνα μου αναστέναξε όλοι παραλία. Όχι, σε λίγε μέρε έρχομαι στηλέπανση. Άντε, ρε λίγες παιδί, παιδί μου, άντε. Βαρέθηκα, με έχει κουράσει η γυναίκα σου. <laughs> ε, ναι, τώρα έχει αποκτήσει οικειότητα και θέλει να κάνουμε κοκκούνινγκ, να βλέπουμε just the two of us και το βράδυ θέλει να κοιμόμαστε σπούν. Εμένα δεν μου τα κάνει αυτά, ρε. Απλά κάνω μου κάνει. Δεν σου κάνει σπούνινγκ το βράδυ, δεν έχει σπούνινγκ. Όχι, δεν έχει τέτοια. Απά. Με βρήκε μένα τώρα και με έχει ζαλίσει το. Εμπά, κοιμηθώ σαν άνθρωπο, πρέπει να κάνω τη βουδέλα να πούμε. Τέλο πάντων. Πώ ακριβώ εκβιάζει ο Μαρινάκη στο Μιτσοτάκι. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή Ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζική ενημέρωση, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση. Πώ τον εκβιάζει, δεν μας απαντάει. Και λέω καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα λέει στα χωράφια να μα πάρουν ναι, τα προϊόντα μα. χρωστάμε Και τέλο να σου πω ότι μπορούν να α, κάνουν κατάσταση ακόμα και στου καρπού, σε συγκομιδή. Έτσι δεν είπανε. Στο σπίτι θα έχουν οι φοριακοί. Ναι, γενικώ, τα Ωραία, να σου πω ρε, εγώ έχω σταφίδα. Ωραία. Κράτο στο ίδιο, κοστολογεί ότι για να παράξω εγώ ένα κιλό σταφίδα, αλλά ένα 40. Αλλά ο Φίλες, την εφορία καλύτερα. καλά βολεύει τα το Εφορία και αυτά μελετήσουμε λίγο το θέμα. Να μην. Πουλάμε. να, να, έρχονται, να μας τι μην, κιόλας. Κοίτα, μην το έφησε, γιατί το να μην πουλάμε από μόνο του. <Κι> κάπου εδώ και κάπω έτσι. φτάνουμε στο τέλο, δεν τελειώνει η εκπομπή βεβαίω. Εγώ αποχωρώ διότι έχουμε χορταστικέ αφιερώσει όπω κάθε παρασκευή. Αυτέ μα πάνε στις διαφημίσει και στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, γεια σα. de donpenida hola Το βέλιο του έχω παρμένο που είναι 10 φορέ και όλο την Ελλάδα. 12 φορέ καλύτερα το Βέλγιο! Το παλιγίζανε! Το βέλγιο τι έγινε νε παιδιά, πολύ ανοιχόμαστε. <laughs> Αγωνιστικού σχεαισμού για την απεργία. Έχουμε και σε μια του μήνα. Γενική τα σωματεία είναι και Θέλω να δώσω μια παραγγελιά από ένα φίλο που είναι στο σικάγο τη ακού, που είναι μαλαρά, μεγάλο και δεν μπορώ να σε πάρει τηλέφωνο. Έχει το μπουζάκι το φορά με το σπίτι γιατί θα πράγματα λίγο περίεργα. Στο σπίτι αμορτία, τέλο πάντων. Στο Βιετνάμ από μάτι του την παρασκευή, ιδιαίτερα την τρίτη στροφή Αιάν, για να πάρουμε λίγο έμπνεση Ελπίζω να τα να που θα έρθω να κάτι ομόσπρο και να τα μόλινε πάλι από κοντά και σε ευχαριστώ πολύ γιατί μα πολύ μεγάλη φίλε. Wow. Netflix και στο κινητό μου Τι θα κάνες, αλήθεια. Τα παιδιά, αν δεν τρώγανε, δεν μας αλήθεια. η βροπούλα, αν δεν και εδώ πέρα στα χαλιά! Χέρι χέρι, όλε τις ελληνίδες. Στο δάσος διαβολεύτηκαν καιριχέρι. Yeah, yeah. Θέλουμε και άρωμα γυναίκας. Yeah, yeah, yeah, yeah. Γεια, σου, είμαι ο Κυριακός Μητσοτάκη. Yeah, yeah, yeah, yeah. Γελάτε, γελάτε, το βρίσκεται αστείο. Γεια μα και καλή χρονιά. Το morla os seres humanos Ναι. Αποστάλη. Ποιο είναι? Είναι ένα μικρόκουνο μαλάκι. Πόσο είσαι, αγάπη, γιατί δεν είσαι σχολείο. Τελείωσε στο σχολείο. Και όλας; Έκανε σκοπάνα. Ναι. Πόσο είσαι? Δεν ξέρω γιατί στη χώρα μας τώρα τα ανήλικα δεν προστατεύονται. Για πε. Να θε ένα τραγούδι. Δώσε. Τα κόκκινα χυμάδια από το του Α, στο διάλο, Πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου, πράγματα. Λένε, μέσα. Δεν Καλά, αυτό το, το θα Έλα, γεια. Βράδια. Κι σφαίρε σε τύπου σχημάτισαν στύπου για αυτά τα κόκκινα σημάδια. Για αλήθεια το ψέμα στοιχώνει, και χώρο και χρόνο παγώνει. Την ιστορία την πάλεψαν οι ήρωε, τη γράψανε οι δολοφόνοι. Ναι, για σα σας. τα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ε, με τον αποστολί, μπορώ να μιλήσω. Εγώ είμαι. Α, έλεγα, Αποστολή. Έλα, ρε. Λοιπόν, σαν με, σας ακούω χρόνια, αλλά πρώτη φορά περνώ. Έλα, ρε, μαν, ε... γιατί έτσι να πούμε, γιατί εξηγήθηκε σκουλικιάρικα. Όχι, εξηγήθηκε σκουλικάρικα, σκουλικιάρικα, δεν έτυχε. Πώ θα γίνει να ακούσουμε τον Κυρβάσιλι που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Ε, δεν ξέρω, πρέπει να τσεκάρω Καταρχάς, άμα την παλεύει, άμα είναι ακόμα Ζωή, ξέρω, Και... όποτε, Άρα βάνανε τον άλλον υπουργό που πουλάει του Καζαμίες για να ν' μας κα, καλά. Τι περιμένεις τώρα χα** τον αντι***ό του. Βάλ μια φωνή εσύ θα Τέλος πάντων αν θες Παρασκευή τώρα βάλε ή αυτόν το μανά** με τα βιβλία από την Κόρινθο. Δεν μου λε, εκεί τι, τσυκώνει το τηλέφωνο, δημοσιογράφος. Δημοσιογράφο. Άφησα για το βιβλίο αυτό για τον ύπνο, γιατί έχω να κοιμηθώ ένα μήνα. Γιατί όμω? Δεν έχει ανεμιστήρα, air condition κάτι. Όχι, μου είπα γιατρού, για να μου στείλετε το βιβλίο. Για ημικρανία έχω, δεν έχω ύπνο. Θε κάτι για ημικρανία? Όχι, για τον ύπνο θες. Ε, Δεν έχω για τον ύπνο, κάτι θα σου λύσει και αυτό, να στείλω μια ημικρανία. Θα μου στείλει. Okay, Όχι, απλά τώρα δεν κοιμάσαι που θα πονάει και το κεφάλι στο μισό. Ε, καλά, ρε! Vai chorir é forna. Beldives que em Shenzhen. Né? E então era de Fó Chiprio, puto les Παρακαλώ, κάποιο κύριο ονόματι Μπαρμπαγιάννη. Ο Κύπριο αδερφός είσαι. Πούμε ναι, ντόπιν σε εσύ, αδερφέν Κύπριεν. Σα παρακαλώ να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Ε, είδα έκπληκτο στο ίντερνετ ε, ότι βάζετε κάποια σποτάκια, παρακαλώ, και κοροϊδεύετε. Του Κύπρινου αδερφού. Εγώ που είχα μιλήσει κάποια φορά, παρακαλώ, σε ένα ραδιοσταθμό. Είχατε y control. Οπωσδήποτε για την. Απαγορένεται η κύριο Μαρπαγιά να βγάζετε μένα στο ίντερνετ. Μα είμαι κάθαμα της κοινωνίας σα γαπιτέ, που να βγαλεί σάκριν με έναν κάθαμα τη κοινωνία, με έναν κατακάθυν. Σα παρακαλώ, μιλάω, σοβαρά. Εγώ νομίζεις, πλάκαν. να μην ζήσει κανένα πλάκαν. Θα καλέσουν το δικηγόρο παρακαλώ να σα κάνω μην πίριο. Να, να... Πλά... να καλέσεις παρακαλώ και να το τρατάουμε και κάτι ένα μελομακάρονο χρηστή για να έρχονται. Πριν μπορώ ειδεύετε, σοβαρά τα πράγματα. Δεν μπορούμε καθόλου. Να κόψτε παρακαλώ το σποτάκι από το ίντερνετ, οπωσδήποτε. θα, θα, το θα μας κλάσετε τα Να βάλει την Παρασκευή εκείνα που έλεγε για ορτιλίχια και, και τέτοια ο μαλάκα σου άδωνε και από πίσω να βάλει αυτό που είπε την καλύτερη ατάκα που είπε ο κουτσούμπα. Μάθαμε τη συνταγή για το καπαμά ναι. να το βάλει από πίσω και, είναι είναι και να το ο κουτσούμπα μανούλα τα βάιραλ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ο μόνο που με καταδέχεται να έρθει που σα κάλεσα και δεν έρχεται. είναι ο κουτσούμπα. Που φτάσαμε. Βλέπει να έρχεται ο κουτσούμπα και μην έρχεστε εσεί. Μπράβο σα, συγχαρητήρια. Μάθαμε από τι υλικό γίνεται το καπαμά τελικά. <Ρίξε> αετία μεγαλοτά. Πόντου, μήνι, φιλένια, γαλοπούλα και μιστή. Για πράγκια, γύρι λίχτια, δίπλες, δίμικουρούς, φωλιάτας, εις λί... Μάθαμε από τι υλικό γίνεται ο ΚΑΠΑΜΑΣ τελικά. Ποτέ δεν λες η μοίρα, πως σε αδίκησε. Βάλεις και το γεια σου, περήφανε εργατιά. Σφύριζει φαμπρικά, μόλι. χαράζει, οι Εργάτε τρέχουν για τη δουλειά. Είναι δύο άνθρωπο που μιλάμε, είναι νούμε και τραγουδάμε Βάλτο αυτό την Παρασκευή μαζί με αυτά που λέγανε ο οικονόμου ο Μπορίδης και αυτή, εντάξει και θέλω και το Μέσα Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε Μπίνουμε μαζί και τραγουδάμε Ξεκαθαρίζουμε ότι το τοπίο για τα θέματα των υποκλοπών επίσης είναι σαφές Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε Για τον ίδιο πόνο ξενδύχταμε Τι είναι η νόμιμη παρακολούθηση και τι δεν είναι Για τον ίδιο άνθρωπο Να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ανακυκλώνεται μια συζήτηση η οποία εγώ τη βλέπω να έχει κλείσει και να μην παράγει κάποια προστιθέμενη αξία Δεν είδα να συγκινεί και πολύ την κοινή γνώμη κύριε Υπουργέ Voz, wachtesch mir die Horria. Te ruces y las dos. Μια αφιέρωση, αν μπορεί να μου κάνει, γιατί δεν σε προλαβαίνω την άλλη φορά για την Παρασκευή. Θέλω να αφιερώσω σε όλου του πόντιου και όλου του μικρασιάτε που το 90% είναι αντιφασίστε και δικοί μα, εκτό από κάποιου μαλάκες στη Μακεδονία που κι αυτοί μείνανε γιατί με έπεσε μεγάλο λεπίδι και όλο το ποντιακό και το προσφυγικό ο έφυγε στον Εμφύλιο και έτσι μείνανε μόνο κάποιοι ελάχιστοι πόντιοι και μικρασιάτε φασίστε. Το τι έλεγε ο πλεύρη κατά τον ποντίων και των μικρασιατών. Αν το βρει YouTube, έλεγε ότι είμαστε δειλοί, ότι δεν πιάσαμε ποτέ. Ο όπλο, ότι στους Τούρκους, κότες, ότι Καραχορό, είμαστε και κάτι τέτοια. Και να ξέρουν ότι προσφυγιά πρέπει να είναι πάντα πέρα στο φασισμό. Τους Ναζί, η είναι τους σε Για του πόντιου που λες, Οι πολεμούν, οι, πολεμούν, οι, πολεμούν, οι, Κούρδοι πολεμούν, οι πολεμούν, Όλοι αγωνίζονται για κάτι. Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί και αφήστε του πολεμικού χώρου. Είναι η Και κατά το παρελθόν είχα πει ότι κατά διάρκεια τη Μικρασιατική εκστρατεία τα εκατομμύρια των Μικρασιατών δεν έδωσαν 100-200.000 στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκου και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200.000 Μυρνέοι να του φάξουν 10.000 Σέτε. Συνεπώς και τώρα κάνουνε μνημόσυνα, τελετέ, χορού, οι αξέχαστε πατρίδε, οι πατρίδε και σάλια και κλάψε. Αφήστε τα αυτά. τη χαμένη σου ζωή το όνειρο σου και το κάθε σου γιατί το όνειρο σου και το κάθε σου γιατί Αποστόλη μου. Ναι, ναι. Με ακούω. Σ' ακούω. Ελληνοφρένεια δεν πήρα. Ναι, μόνο εγώ είμαι. Α, Δεν σε γνωρίζω από το τηλέφωνο. Γνώρισε από την όψη. Όχι. <laughs> Τώρα σε κατάλαβα. Είμαι η φίλη σου, η Σερέα. Η Σερέα. Mm, αχα. Η Μπουγάτσα. Αχά. Έλα, Μόρι, Μπουγάτσα. Θέλω να σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη θέση που έχετε πάρει για τα κακοποημένα παιδιά. Και θέλω, αν είναι εύκολο, να βάλει. παιδί.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 Where did you find the number, Ale? I think, Mouri. Basically, I came here to make you happy. A little now, because it's April. To make you happy? On Τι θε, Μωρή! για να αναπληρώσω το κενό που αυριανό. Το αύριο. Έλα, ναι. θα μπει κονσέρβα, αύριο καλή. Α, εντάξει, πάντω δεν θα σα ακούσω αύριο όπω και να έχει. Θέλω, αν μπορεί, να βάλει μια αφιέρωση. Το τίποτα δεν πάει χαμένο. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Σήμερα βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε πρώτο πλάνο. Σήμερα μιλάει το δικό μα δίκιο. Οι δικέ μα ανάγκε. Η δική μα θέληση να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Auf der finsternem